115 εφ' στέος Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά ρε γάμοντα να χρησιμοποιήσουν. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουν. Ερε πόσιμο. Να, να σα βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάδι του καροτσάκι με το χείρ Σόιμπλε και να το μετάξετε στην ψητάλια. Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμος αυτού του κράτους αναγκαστική απαλλοτλίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας. Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοδοτώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις. Γέλα, πάει. Γέλα, σου λέω. Είχε ασχοληθεί κανένας για τον Επιφανιόχο. Ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων ένα ένα κόμμα να βγει να μιλήσει.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 Καλή σήμερα ημέρα, κυρίε μου και κύριοι. Άνα. Καλή σα ημέρα. όρτα στου 101,5 FM και Σιουτέραιο. Φε... Κυρίε μου και κύριοι, Φε... Μουσική Μουσική Μουσική με την εκπομπή στον τοίχο και σήμερα 20 την έκτη του μηνό Φεβρουαρίου του Σωτηρίου 2014. Να κάνουμε παρέα, να καμιά ματιά σε καμιά είδηση, να τη σχολιάσουμε. Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου, εσείς το 2681 4060. 2681 4060. Μπορείτε να κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις. Καλημέρα και στους φίλους που ακούνε εκτός εμβελία Στο Ράδιο Γκιόνι, στην κοζάνη Γεια σου Κώστα, καλή σου μέρα σε σένα Στους ακροατές σου Στους μη ακροατές σου Καλημέρα στην Κύπρο αν ακούει και αν δεν ακούει πάλι Καλή της μέρα Τι, <Τι> κάνουν οι βουλευτές στην Κύπρο <Τι> ε, Παρόλη την οτροπία Έχετε κι κάτι και εσεί κάτι μπουμπούκι Μουσική Κυρίες μου και κύριοι, χαμός, χαμός σου λέω, χαμός μεγάλος, εγένετο το την γη του Ελλαδιστά. Yeah. No, mm -hmm. Κυρία μου και κύριέ μου, το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις είναι πραγματικότητα Με εντολή Σαμαρά yeah, yeah, yeah. Επαναλαμβάνω Με εντολή Σαμαρά Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Manchester United yeah, yeah, yeah, yeah. Άρπατη yeah, yeah, yeah. Τι θάμα είναι αυτός ο Σαμαράς ρε παιδί μου Τι εντολές είναι αυτές Έχασα και τα ωραία μου εδώ τους του να σας έβαζα να ακούσετε κανένα ψαλτικό. <Κι> λοιπόν, που λες Ελληνάρα μου, έδωσε εντολή ο Μεγάλος. Κάναν σύσκέψη στο Μέγαρο του Μαξίμα. <Κι> Έτσι γιατί εδώ είναι ένα μπουρδέλο κύριο. Παρακαλώ. <Κι> Παρακαλώ. Αα μπαμπα δεν πήγε γι' αυτό Α το τάμα δεν είδα να το τάμα Γιατί Μασα Με εντολή σαμαρά σου λέω έγιναν όλα Με εντολή σαμαρά έγιναν όλα Και κυρία μου και κυρία μου Πάρε δυο μπαλάκια να έχει. Κράτα θε τώρα, τι να κουβεντιάσουμε άλλο τώρα. Τι να, άσε με σου λέω, θα σκάσω. Έχασα τα, τα ηχητικά εδώ να μου Να ξέραμε. Ποιο επενέβη στα ηχητικά και πάντα τα ηχητικά. Φουφ! Ωχ! Ναι! Λοιπόν, τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Θα το παλέψουμε το θέμα που λοιπόν, πολλές κυρία μου και κυριέ μου Αφού Χαρούκανε Χαρούκανε Οι ελληνάρες για την Εντολή που έδωσε Εντάξει δεν χαρούκανε Όλοι μη λέμε τώρα για οι so Είναι κάτι παιδιά Που δεν χαίρονται με τίποτε Αναπολούν τις μέρες του καπετάνιου με το πιστόλι στην τσέπη Τέλος πάντων δεν έχει σημασία αυτά Μην γυρνάμε τώρα τόσα χρόνια πίσω Και είναι όπου έχει σημασία τώρα να μείνουμε στα... στα καθιερωμένα Λοιπόν, βγήκε ο κύριος Σταθάκης του, του κόμματο του ΣΥΡΙΖΑ Και δήλωσε ότι δεν θα αλλάξουν οι φορολογικοί συντελεστές Όταν θα έρθουν εν τη εξουσία τους Και ότι δεν υπάρχει υπερφορολόγηση στην Ελλάδα και τώρα κάθεται ο κύριο Τσίπρας να μεταφράσει τον κύριο Σταθάκη. Τι θέλετε, Καλά, είσαι τα χάρη στην εντελώνα. Χ... Πραγματικά με συγχωρείτε, κύριοι ακροατέ και κυρίες ακροάτριε, αλλά είσαι στα χάρη Τι θέλει δηλαδή να κάνει ο κύριο Σταθάκης. Ο άνθρωπο είναι αριστερό, καταρχά. Έτσι. Και τώρα κάθεται ο κύριο Τσίπρας να πούμε και να τον ερμηνεύσει. Μα κύριε Τσίπρα μου, ο άνθρωπο, τι θε να κάνει δηλαδή. Τι, καλούνε τώρα τον κύριο Τσίπρα να αποσαφηνίσει ε, τελικά ας πούμε τις απόψεις του κόμματος του, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή <coughs> με συγχωρείτε, ε, ε, καρκόφκα, για το φορολογικό σύστημα Ο κύριο Σταθάκης το είπε καθαρά Οι φορολογικοί συντελεστές όχι μόνο δεν θα μειωθούν αλλά εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουν Τι ακριβώς ήθελε, Δεν φτάνει που οι άνθρωποι πραγματικά εισταχάρεστη δηλαδή δε, Ίσταχάριστε ρε δεν φτάνει που οι άνθρωποι είναι αριστεροί Βάζουν τον εαυτό τους Σε τέτοια περιπέτεια Σε τέτοια κούραση Σε τέτοιο κάματο Θα έλεγα για να σε σώσουν Απ' την άλλη να πούμε μου Ρωνεύεσαι κιόλα. Τον κύριο Σταθάκη Και ζητάς να αποσαφηνίσει ο κύριος Τσίπρας Αριστεροί άνθρωποι να πούμε Αυτά που λέει ο κύριος Σταθάκης Μεγάλε μεταξύ μα Επειδή δεν μα ακούει κανένας Αιντε. Κυβερνήστε να τελειώνουμε Μουσική Αυτές είναι οι απανοτές σφαλιάρες που δέχεται το αριστερό Αριστερό όπως με βλέπεις πάντα έτσι Μη μου μπερδεύεσαι Κίνημα Κάθεσαι τώρα να πούμε και ζητάς αποσαφηνίσεις Άλλο Άλλη σφαλιάρα δέχτηκε το, το, το αριστερό Κέντρο αριστερό Αυτό είναι κέντρο αριστερό Δεξιό όπως με βλέπεις Λοιπόν Οι 58 Δεν θα κατέλθουν στις εκλογές Αλλά θα στηρίξουν ενεργά Τον εκλογικό αγώνα των ευρωπαίων σοσιαλιστών και δημοκρατών Κοίταξε μεταξύ μας να σου πω κάτι τώρα Επειδή τους ετοιμάζανε Εκεί μέσα στους 58 Μιλάμε για μπουμπούκια αστέρια τώρα Μιλάμε για μη κυβερνητικέ οργανώσεις Οι οποίες κανονικά έπρεπε να λέγονται μυστικές κυβερνητικέ οργανώσεις έτσι Λοιπόν Μιλάμε για μπουμπούκια και ετοιμάζονται να τους βγάλουν πράγματα και θάματα Οπότε Κάναν στην πάντα Τώρα πάρ τους... ε, Εντάξει δεν θα σου έλεγα πάρτου έναν έναν Μιλάμε για μπουμπούκια η, η, η μυστική κυβερνητική οργάνωση της ρεπούσενας μπροστά του. Είναι αρθώα περιστερά Είναι τέντερ πόπουλο Πώς το λένε Επίπουλο λοιπόν. Οπότε θα επικεντρώσουν το, το πώς το λένε Το ενδιαφέρον τους Να στηρίξουν τους ευρωπαίους Σοσιαλιστές Ευρωπαίους, ολοπαίους Μεγάλους σοσιαλιστές Και δημοκράτες Μην ξεχνάμε ότι όσο πιο σοσιαλιστής και δημοκράτης είσαι Τόσο μεγαλύτερο λαμόγιο μπορείς να νοηθείς Αρπάχτρα πως να στο πω ρε, παιδί μου Λαμογάρα Δεν βρίσκω άλλη ελληνική λέξη να σου πω Ξεφτυλισμένη λαμογάρα Η οποία τώρα βέβαια έγινε και σωτήρας Οπότε λοιπόν οι 58 Ας τα μεγάλε να πάνε Πάει ελιά Πάει ελιά σου λέω να πούμε Την κλαδέψανε Αυτές τις εντολές είχε ο από τη μαμά Γερμανία να φτιάξει αυτή την κατάσταση και αυτήν έφτιαξε. Εξάλλου πως θα γλιστράγαμε στον Ταραμά εμείς σήμερα. Εκτός από τη σοβαρή είδηση την εντολή Σαμαρά να νικήσει ο Ολυμπιακός να λέμε και αυτές τις αρλούμπες ξεχνώντας ή όχι ξεχνώντας εμείς δεν ξεχνάμε βάζοντας στην άκρη για κάποια λεπτά αυτής της εκπομπής τις πραγ που έχει αυτή τη στιγμή η μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού Οι ασθενείς, οι νέοι, οι γέροι και όλα αυτά Όλα αυτά τα σφαγία τα οποία κάνουν οι 58, οι 48, οι Δάκι οι ελιέ, τα κουκούτσια Οι κουβέλο, ρου, κουκουρέλο, σαμαρό, βενιζέλο και βάλε X -Bomb. X -Bomb. Γιατί, γιατί σεξ μου it, need... το αφεντικό σου, ο σύμμαχό σου καλέ ο Σόιμπλε. Ο σύμμαχό σου, σε γουστάρο πολύ που έχει τον Που τον έχει αδερφοποιητό ρε παιδί μου, σε γουστάρω δηλαδή. Σε τρε, τυρλαίνομαι. Λοιπόν, στο δήλωσε καθαρά. Ό,τι και να γίνει και ανασχηματισμό να κάνει κυβέρνηση Ο Σόιμπλε δεν μιλάει για αλλαγή κυβέρνηση σταφεντικό. Ο Γιανάκης ο Στουρνάρας Θα μείνει αμετακίνητος Στο Υπουργείο Είναι το δικό μας παιδί Είναι τέλος Είναι ο βράχος Ο Στουρνάρας ρε παιδί μου Γι' αυτό το λέει Στουρνάρα Είναι βράχος αμετακίνητος Δεν είναι απλώς βέτο σε, ενδεχόμενη, σε ενδεχόμενο ανασχηματισμό Για τη μετακίνηση του Στουρνάρα Είναι διαταγή του Σόιμπλε Είναι διαταγή Κατάλαβες Εσύ τώρα Σαμαρά μου νομίζεις Ότι είναι να πούμε Μάντζεστερ να τη δώσει μια εντολή Να κάτσει να χάσει από τον Ολυμπιακό Όχι Άιντε δώσε εντολή να μετακινηθεί ο Σαμαράς yeah. ο, ο, Καλά ο Σαμαράς δεν μετακινείται yeah. Ο, ο Στουρνάρα! Yeah. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Αιτε. Βέβαια θα μου πεις πολλά παιχνίδια γίνονται Και ο Σόιμπλε Αλλά δεν νομίζω <σκοίλειες> <σκοίλειες> <σκοίλειες> Κυρία μου και κυριέ μου Το να Το να χρησιμοποιείς εκφράσεις Για να τους βρει πια Εντάξει τρελένεσαι Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι σε αυτό το, το πλανήτη που κινούνται στη σφαίρα της ε, λογικής αυτής τουλάχιστον που καταλαβαίνουμε εμείς. Βγήκε αυτό το, αυτή η, η, η, η γραία η Λαγκάρτ ναι, λοιπόν, και μας είπε ότι η Ελλάδα από το 1943 λέει είχε να δει πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτά μα είπε η Λαγκάρτ. Άκουσες να πει κανένας Έλληνας τίποτα Έλληνας που φέρει Φέρει ταυτότητα Με ελληνική ηθαγένεια, επικοότητα Ξέρω εγώ Κανένας μαμελούκος εδώ Άκουσες να βγει να πει κουβέντα Σωτήρας ή οτιδήποτε άλλο Όχι Μόνο ο Αλεξάνδριου στον Guardian Την έχιασε κυριολεκτικά Την έχιασε μιλάμε τις τράβεξε ένα άρθρο Που την έχιασε και ο Guardian <κυκλή> Δεν είναι κανένα. Καμιά φυλάδα τις πλάκας Το διαβάσανε εκατομμύρια άνθρωποι Θα μου πεις και που το διαβάσανε εκατομμύρια του, Τι έγινε Ε κάτι έγινε τις λέει λοιπόν αυτό που έπρεπε να τις πει Ένας ε, ελληνό Πώς να το πούμε τώρα να πούμε Ελληνάρας, ε, πατριώτης δημοσιογραφάρα, αναλυτάρας Ξέρω εγώ πες τον όπως θέλεις Η Ελλάδα μπορεί ξεφτύλο Της γράφει ο, ο Αλεξάνδριο Το 43 ήταν εν μέσω τετραετούς κατοχής Από τους Ναζί Κατάλαβε. Κάθε φορά που μιλάει η Λαγκάρτ Η Χρυσή Αυγή πρέπει να πανηγυρίζει Μιλάει η κυρία Με τα 500.000 ευρώ Αφορολόγητο μισθό Αυτά τα γράφει ο Άντριου Να προσθέσουμε εμείς Να προσθέσουμε εμείς Για την κυρία αυτή θα μου πεις τι σε ενδιαφέρει Απλά να βάλουμε μια τσόντα Επί Υπουργείας Επί των οικονομικών στη Γαλλία Ο Μπερνάρταπι Ταπί Ο Γκομενάκος αυτός ο όμορφος μωρέ Που τις έκανε Ξέρεις τι τις έκανε Βρέθηκε τυχές εκοσκοτά εδώ τώρα Ετσι ο Κοσκοτάς ήταν περίπτερο μπροστά του Μέχρι που αγόρασε Το κήπερο πρωταθλητριών Για τη Μαρσέη Μιλάμε για τόσο χρήμα του Χωσέ Η κυρία Αυτοί λοιπόν αυτοί όλοι Είναι οι άνθρωποι της κοινωνίας μεγάλε της κοινωνίας αυτή που προσκυνάει <Στυξε> αυτή αυτή <Στυξε> λοιπόν τα πήρα τώρα <Στυξε> και εσύ μεγάλε που δεν έχεις αυτή τη στιγμή κοιτάς το λογαριασμό του νερού και τρελαίνεσαι τρελαίνεσαι δεν έχεις να πληρώσεις το κοινωνικό αγαθό είσαι ο απόβλητος είσαι ο απόβλητος η Λαγκάρν, ο Σαμαράς ο Βενιζέλος, ο Κουρέλας ο Στουρνάρας ο Θεοχάρης ο Σόιμπλε Ο Μόιμπλε Ο Κόιμπλε Αυτοί είναι οι άνθρωποι της κοινωνίας Εσύ Είσαι ο μυσαλόδοξος Είσαι ο απόβλητος τέλος Παρακαλώ κι δίκιο απόλυτο δηλαδή, τη λέει Λοιπόν Η Λαγκάρτ λοιπόν αυτό Δεν το πέταξε τυχαία Δεν το πέταξε τυχαία Ξέρετε τι κάνει αυτή η γρέα; Λοιπόν Οι Έλληνες Έχουν πρωτογενές πλεόνασμα Μόνο υπό κατοχή. Τώρα τυχαία εντελώς Και οι δύο κατοχές Στις οποίες έχουν πρωτογενές πλεώνασμα οι Έλληνε, Είναι ναζιστικές Γερμανικές το 43 ήταν εδώ με τα όπλα, οι μπαμπάδε του Σόιμπλε και της Μέρκελ και το 2000 πόσο είμαστε τώρα είναι εδώ με τις γραβάτες και με τους ε, υποτακτικούς τους. Βέβαια η κυρία Λαγκάρντ αυτή η γρέα έχει ένα δίκιο, μεγάλο. Φυσικά και έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν υπήρξε άλλη ιστορική περίοδο στην Ελλάδα που να έχει τέτοιο μεγάλο πλεόνασμα γερμανοτσολιάδων μαυρομαυραγορητών μαυρο, αθυρμάτων οι οποίοι σκίζουν μερίδα του λαού τόσο το 40-45 όσο και τώρα τις εποχές που διανύουμε πάλι υπογερμανική γερμανική κατοχή έχει γεμίσει ο τόπος γερμανορουφιάνους, γερμανοτσολιάδες, κουκουλοφόρους και προδότες όπως και εκείνη την εποχή έχει, σε αυτό το τομέα έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Λαγάρ. Κατάλαβες, και τις δύο περιόδους ζούμε υπογερμανική κατοχή. Αυτή είναι λοιπόν. Αυτή είναι όσο και τα 500.000 δολάρια μισθό Η Λαγκάρτ τώρα Αυτά είναι για τα κουλουράκια της Όπως προχτές που έκαναν γεύμα Και στο Υπουργείο Και πλήρωσαν 15.000 ευρώ για καφέδες 15.000 ευρώ για καφέδες Αυτή είναι οι άνθρωποι της κοινωνίας Εσύ απόβλητε κάτσε στη γωνία Αυτά λοιπόν τα ωραία να πούμε Με τη Γρέα Λαγκάρτ Και πάμε παρακάτω 17.000 ευρώ λοιπόν, Όπως σου έλεγα Για βουτήματα Για βουτήματα όχι για καφέδες Για βουτήματα Κατά τις συναντήσεις προέδρων Αντιπροέδρων Συνεδριάσεις διαρκών κοινοβουλευτικών επιτροπών 17.000 ευρώ για βουτήματα ε, Θα μου πεις τώρα χορτένει Βουτήματα ο Βενιζέλος Αλλά αυτός λύπη, Ο Πάγκαλος δεν είναι εκεί Ποιος τα τρώει τόσα βουτήματα ρε παιδί μου Ποιος τα χλαπακώνει όλα αυτά τα πράγματα Να, να σε ενημερώσουμε βέβαια Ότι Ότι Παρακαλώ Ναι ρε, ναι, ρε. Ναι, ρε. Τα βαλά μου λες ρε, Τα βάζουν στις μέσα εκεί στα και τα παίρνουν σπίτι ρε, Τέ, τέτοιοι γύφτοι είναι λοιπόν κοίτα ράδι, να δεις να σε ενημερώσω βέβαια ότι με τον κωδικό ΚΑ0845 του προϋπολογισμού της Βουλής διατίθενται 440.000 ευρώ για κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων Μεγάλε, είδες ότι ο Παπαανδρέας όταν στόπε στόχο ξαναπεί, δεν σου είπε ποτέ ψέματα λεφτά υπάρχουν Λεφτά υπάρχουν Και κάθε μέρα Σφυρίζουν μπροστά σου Στις τηλεοπτικές οθόνες Αλλά και σε αυτά τα οποία κάνουν Οι άνθρωποι Οι, υπ οι οποίοι υπηρετούν Αυτή τη στιγμή τους Γερμανούς Πέρα για πέρα 17.000 ευρώ Πάπα, ναι. Λοιπόν, και περνάμε στο ελληνοφανές καρτούν Μπουμπούκο Μπουμπούκο Λοιπόν, για να ευχαριστήσει τους φαρμακοποιούς Που τους πίκρανε με τα κουρέματα Ετοιμάζει μια λίστα φαρμάκων Τα οποία δεν θα αποζημιώνονται Έλα μη μου λες τέτοια Οι ασθενείς θα πληρώνουν όλο το ποσό Αυτά είναι Ο μαλάκας, ο ασθενής πρέπει να πληρώνει Ο ασθενής, ο οποίος Πρόσεξε, δούλεψε μια ζωή Πλήρωσε τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις Πλήρωσε τις υποχρεώσεις Πλήρωσε τα πάντα για να έχει Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σύνταξη Τώρα σου λέει ο Μπουμπούκος τόσα έχεις ρε Πλέρων. Οπότε λοιπόν δεκάδες φάρμακα που μέχρι σήμερα Αποζημιώνονταν από την κοινωνική ασφάλιση Δώσε λίγο βάση στην πενιά Με συμμετοχή φυσικά των ασθενών στα έξοδα Θα βγουν από τη λίστα και θα μετατραπούν σε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Το καταλαβαίνει. Αν κάνει ένα υπολογισμό ενό ε, χαμηλοσυνταξιούχου, όταν λέμε χαμηλοσυνταξιούχος μιλάμε για την πλειο, τη, το μεγαλύτερο κομμάτι των συνταξιούχων, το πόσα θέλει να, να, να δίνει σε φάρμακα, θέλει τουλάχιστον δύο συντάξει από τις συντάξεις του το χρόνο. Τώρα θα θέλει τρει θα μου πεις πως θα πληρώσει νερό ε, και ρεύμα, το τηλέφωνο τώρα είναι πολυτέλεια για το συνταξιούχο το τηλέφωνο Λοιπόν, δεν ξέρω μεγάλε ίσως να, ξέρ, ίσως να σου πει το κόμμα εκεί, το κόμμα που είσαι μαζί με τον Μπουμπούκο και τα άλλα τα Μπουμπούκια αυτή λοιπόν ε, την αποκάλυψη μας την έκανε ο Υφυπουργός Υγείας ο Μπέζας, ο οποίο ε, δήλωσε ότι ο ΕΟΦ συνεργασία με το Υπουργείο Επεξεργάζεται την αύξηση αυτών των α, του αριθμού των Μη συνταγογραφούμενων όπως είπαμε φαρμάκων Όλοι δουλεύουν Για το λαό ρε παιδί Όλοι για το λαό δουλεύουν Κατάλαβες yeah. Το θέμα τώρα είναι το εξής Οι φαρμακοποιοί ε, Οι οποίοι μπορεί να χαρούν Με αυτή την είδηση Να μην χαίρονται και πολύ Διότι πριν δυο τρει μήνες Σας φέραμε τα στοιχεία Ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν να πληρώσουν τη συμμετοχή σε φάρμακα, τα έχουν κόψει, τα οποία είχαν ανάγκη, τα οποία παίρναν καθημερινά. Που σημαίνει ότι θα και άλλοι άνθρωποι θα κόψουν τα φάρμακά τους Παρακαλώ. Εντάξτε, καλά. Κοίταξε να σου πω Αυτό δυστυχώς αυτή είναι, Αυτό που είπες τώρα ε, Μου λέει ένας φίλος τηλεακροατής εδώ Ότι άκουσε λέει από ένα φαρμακοπείο Πριν κάνα δύο εβδομάδες Ότι τους ξεχρέωσε ο μπουμπούκος και πανηγυρίζουν Αυτό, αυτό είναι Το πανηγυρίζουν Κατάλαβες Είναι Το επίδομα ψήφου Αν θέλεις Διάβασε ένα αρθράκι που γράψαμε χθε για το επίδομα ψήφου. Σου λέω έχουν σκίσει τα, ψυχ... τα πτυχία τους οι επικοινωνιολόγοι, αυτοί που έχονται να φτιάξουν το πράγμα. Δεν έχουν ξαναβεί μπροστά τους τέτοια μάζα να κουλαντρίζεται με τόσο μεγάλα ψέματα, τόσο, τόσα πολλά χρόνια. Λοιπόν, τώρα αν πανηγύριζε ο φαρμακοποιός, μεθαύριο δεν θα πανηγύριζει. Γιατί κάνοντα το σκατό του παξιμάδιου... Αυτός που έδινε συμμετοχή να πάρει τα φάρμακα Τώρα δεν θα, δεν θα έχει να τα πάρει καθόλου Που σημαίνει Ότι με την πτώση του τζίρου τους Θα πέσουν και τα ποσοστά τους Βέβαια Αφήνουμε το γεγονός Ότι η μηνιαία επίσκεψη Του συνταξιούχου στο φαρμακείο Έχει καταντήσει ε, πόσα να στο πω δηλαδή Όχι απλώς ταλαιπωρία Εκτελεστικό απόσπασμα Όταν φτάνει Να πάρει τα φάρμακα τα οποία πρέπει να πάρει Για να ζήσει Ο άνθρωπος Αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται Δεν νοείται άνθρωπος Άνθρωποι κάνανε και τους λογαριασμούς Έτσι Οι ψήφοι των ε, Δημοσίων υπαλλήλων μας ενδιαφέρουν Οι ψήφοι των φαρμακοποιών μας ενδιαφέρουν Κατάλαβες Οπότε Αφού πανηγυρίζει ο φαρμακοποιός πες του, πες του Ότι δεν αργεί η μέρα Έτσι πες του. Πού πενα ένας σοφός, πες του, ότι δεν αργεί η ημέρα. Δεν θα αργήσει η ημέρα. Δεν θα αργήσει η μέρα που θα τους σύρουν στην εξαθλίωση. Παρακαλώ. Ναι, ναι. <adaşbla's how> <soda Gothic> Ναι, Οι μαυρογορίτε παλιά είχαν και το φόβο με του κανοντού, Όπως το λέει ακροατή μου. Τώρα χαίρονται εν μέσω κρίση. <Ρι> Τι να κάνουμε, έτσι είναι, ρε παιδί μου. Αυτό που, μιλ, αυτό που λέμε ελληνική πραγματικότητα έτσι είναι. Και βέβαια έχεις και τον αντίλογο. Μη, μην μπει καμιά κουβέντα και στραφούν η μία ομάδα, η ελληνική ποια ελληνική απέναντι στην άλλη πια ακριβώ. Τι να κάνουν οι έρμοι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή Τι να κάνουν που, που τους κόβεις το φάρμακο, τους κόβεις το οξυγόνο, τους τα κόβει. Τι ακριβώς να κάνουν Να βγουν με τα μπαστούνια στο δρόμο Είχαν, βρει, είχαν βγει επί σοσιαλιστή Τα περίφανα γυρατιά, Επί αντρέα μιλάμε τώρα σιδερένιου Και έφαγαν το ξύλο της ε, αρκούδας Θα μου πεις πως αντέδρασε ο, ο ελληνικός λαός Έλα μου τώρα να πούμε Φάγανε και κάτι ψηλέ οι πατεράδες μας εκεί πέρα και οι μας και τι έγινε να πούμε αφού εμείς έχουμε πουρα να πάμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με τον Κωστόπουλο στην Μύκονο αυτή ήταν η αντίδραση τώρα τι να αντιδράσουν τι ακριβώς αντίδραση περιμένεις κατάλαβες πρέπει να υπάρχει και λίγο κουκούτσι μυαλό τι εποχέ που διανύουμε αλλά ο Μπούκος αφού επξεργάζεται όλα αυτά τα πράγματα για να ικανοποιήσει του υποψήφιου ψηφοκουβαλίτε, μόλι είδε την Τρόικα, που είσαστε ρε παιδιά, λέει: Μα λείψατε. Ε, βέβαια, του έχει ξεραθεί η γλώσσα. Ο άνθρωπο τόσο καιρό δεν έγλειφε. Πέταξε τη γλώσσα έξω. Λοιπόν, να γλύψει αυτά τα υπαλληλάκια τη Τρόικα, κυρίακοι και κύριε μου. Ετοιμαστείτε, θα μειωθεί η τιμή του φυσικού αερίου 10% Οπότε βούρνα μετατρέψετε όλα τα αυτοκίνητα σε υγραεριοκίνητα. Να σας θυμίσω μία χτεσινή είδηση Ότι για χιλιοστή φορά όσοι δηλώσαν τους τα ημιπέθρια Πώς τα λένε, ε, τι έχουν εκεί στα σπίτια Εδώ και πόσα χρόνια τους φωνάζανε Να τα δηλώσουν, να τα νομιμοποιήσουνε Καλούνται για μία ακόμη φορά να βάλουν το χέρι στη τσέπη Δεν έχει σημασία τι θα βρούνε Καλούνται πάλι να πληρώσουν το σημείο πέθριος πως τα λένε αυτά τα πράγματα Οπότε λοιπόν ετοιμάσου τώρα που θα μετατραπούν Τα αυτοκίνητα σε ε, Από βενζίνη σε υγραέριο Ξέρω εγώ Έναν καινούριο νόμο να γλύφεις τα δάχτυλά σου Γιατί το μυαλό του Υπουργείου Οικονομικών Είναι παραμονεύει μεγάλε Επίσης ξεκινάνε Μα, α, πα, επιδοτούμενα σεμινάρια πάντα, δεν συζητάμε ε, για τους φίλους μας, τους εφοριακούς για το πως θα αντιδρούν στους εξαγριωμένους φορολογούμενους <Χοί> <Χοί> <Χοί> <Χοί> Και εδώ θα ασκήσουν τα πτυχία τους οι Αμερικάνοι και εδώ θα τα ασκήσουν τα πτυχία τους γιατί, διότι μεγαλύτερη αντίδραση από το Αυτά λέει ο νόμος Και αυτή την απάθεια Δεν υπάρχει στον πλανήτη Τι σεμινάριο να τους κάνετε Άιντε και αγαναχτούσε Λίγο περισσότερο κάποιος ταλέπορος Και έκανε καμιά κίνηση Αμέσως τον βγάζαν τρελό Ψυχοπαθεί Και πηγαίνε, πήγαινε σύσσωμο Το συνδικαλιστικό όργανο Να συμπαρασταστεί στον συνάδελφο Ο οποίος έχει κάποια προβλήματα μόρα. Εδώ μιλάμε για δοκιμασμένες μεθόδους Μεθόδου που έχουν τρελάνει κόσμο. Και εσεί τώρα. Αλλά, α, ξέχασα. Είναι και τα λεφτά στιμές. Εντάξει, ρε παιδιά, συγγνώμη να παραμε. α έρνομαι κι εγώ να. Πάπα, λατραγιορόπα λα, λα, ΚΟΝ Λαλτραγιορόπα κοντσίπρα. Λα, Παπα, το όνομα του Ευρωψηφοδελτίου που στηρίζει Αλέξη. Λ'αλτρα uh, Λ'αλτρα Europa Κοντσίπρας Κονγκάζ Ναι Αυτό λοιπόν θα είναι το όνομα της, uh, Του ψηφοδελτίου Που θα στηρίζει την ελπίδα Πίδα πίδα μας Για την, uh, για την Ευρωβουλή Για, το, για την Κονομισιόν Πα Πα Παρακαλώ <Και> Σκόπια, σκόπια, μισκό Ναι, ναι Χρόνια είχαμε να δούμε, Ραφαέλα Καλά λες, τη λέει ακροατή μου Πρόσεξε ο... ο Γιαννούκοβιτς Θα πάει στο δικαστήριο της Χάγης Για τους 100 νεκρούς Που στην Ουκρανία Που είχαμε αυτές τις μέρες Για τους 5000 νεκρούς Στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής μιλάμε Εμείς Καλούμαστε να του ξαναψηφίσουμε, ξαναψηφίσουμε ω σωτήρες από τοπικά. Ε, τοπικά δημαχιακά, τα λιμάν, και τα λοιπά. μέχρι και μεθαύριο που θα κάνουν. Αν θα δούμε πότε θα κάνουν εθνικέ εκλογέ. Εκλογές. Είδε λοιπόν, αυτό είναι που λέγανε παλιά. Έκλεψες ένα χιλιάρικο, θα πας φυλακή, Έκλεψες ένα δισεκατομμύριο είσαι σωτήρας. Εδώ λοιπόν καθαρίζουν κόσμο καθημερινά έχουμε καταγεγραμμένες άνω των 5.000 δολοφονίες Α, τις άλλες που υφίσταται ο λαός με την έλλειψη φαρμάκων με, με όλο αυτό που περνάει το ψυχολογικό δεν μπορούν να τις καταγράψουν απλά τι αναφέρουν κάπου κάπου με έρευνες και τέτοια τούτοι εδώ λοιπόν είναι σωτήρες ο Γιαννουκόβιτς θα πάει στο διεθνέ Δικαστήριο της Χάγης Μεγάλε... Σε τσίμπισα, ε. Σε τσίμπισα ξύπνησης. Mm -hmm. mm -hmm. Για σου ρε Μιχελάκη, άρχοντα. Mm -hmm. Άρχοντα. Λοιπόν, τώρα να κάτσουμε να μιλήσουμε για τη, τι σημαίνει σφιγμομέτρηση στην Ελλάδα. Ε, νομίζω ότι θα προσβάλλουμε και την νοημοσύνη τη δική σας, αλλά και τη δική μας. Λοιπόν, όμως αποφάσισε ο Μιχελάκης και η παρέα του ότι οι δημοσκοπήσεις θα επιτρέπονται μέχρι και την παραμονή των εκλογών κατάλαβες γιατί ο ίδιος μας είπε προσέξτε το ομολογούνε ότι το 90% του διαδικτύου του, του Αγίου Ιντερνεβίου είναι ελεγχόμενο από τα κόμματα είπε επιλέξει όταν αποφασίστηκε η απαγόρευση το διαδίκτυο δεν είχε τη δυναμική που έχει σήμερα κατάλαβες Αφού σου λέει η δική μα και η δική του τα βγάζουν από το διαδίκτυο, γιατί να μην τα βγάζουμε και τες, από τι τηλεοράσει, μέχρι τελευταία στιγμή να σέρνουμε το πρόβατο εκεί που θέλουμε, Ο καθένα λοιπόν παραμονέ των εκλογών, μα είπε ο, ο Άγιο Μιχελάκη, υποστήριζε ό,τι ήθελε με αποτέλεσμα να προκαλεί σύγχυση. Κατάλαβε τώρα, εσύ περιμένει μέχρι την παραμονή των εκλογών και παθαίνει σύγχυση, κοτούτσικο. Δεν ξέρει ποιον θα ψηφίσει. Και αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει Και έτσι λοιπόν θα το αλλάξει Οπότε οι Σφιγμομετράδες εκεί πέρα Οι γκαλοπολόγοι ε, Θα σε κουλαντρίζουν μέχρι καμιά ώρα Πριν πας να Να ρίξεις Τη σωτήρια σου Στην κάλπ Θα ήταν βέβαια ένα δίκαιο σύστημα Εσάς που πιστεύετε Ότι θα σας σώσουν Παρακαλώ Ε, καλά, η αποχή στου δικηγόρους στην Αθήνα. Από ό,τι μου λε, τώρα έφτασε στο 52%. Ξέρω, εγώ τι ήταν Κυριακή. Σαν... Μπορεί να ήταν στη Μίκονο. Οι άνθρωποι, τι να, να, να σου πω τώρα. Ναι. Τίποτα δεν λέει αυτό. Απολύτως τίποτα δεν λέει. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, το ότι έφτασε στο 52% η αποχή ναι. στου δηλαδή. Ναι. Κατά τη γνώμη μου δεν λέει τίποτα. Τι να σου πω. Δεν δε σκέφτομαι τίποτα. Ναι. Λοιπόν, τι σου έλεγα. Α ah, σου έλεγα λοιπόν ότι πήραν απόφαση Διότι εσύ πρέπει ρε παιδί μου μέχρι τελευταία στιγμή Να πάρεις την απόφασή σου ah, Και ήθελα να σου πω τώρα πριν χτυπήσω το τηλέφωνο Τι ήθελα να σου πω Δεν μου έρχεται <Το> ah. Ήθελα να σου πω Με λέμε τώρα ρε παιδάκι μου Θα ήταν ένα δίκαιο σύστημα Όλοι εσείς που πιστεύετε ότι αυτοί είναι σωτήρες Βάρεστε ή ξέρω Να κρατάγατε ξέρω όλη τη, αυτή τη, την Ελλάδα πώς, τη, πώς να την πούμε Το γεωσύστημα ξέρω πώς θα το λέτε μεθαύριο Και να μαζευόταν Πόσοι είναι τώρα 100, 200, 300 όλη την Ελλάδα Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι όλο αυτό το πράγμα Σφάζει κυριολεκτικά έναν αποκαλούμενο λαό και να τους έδινε ένα χώρο εκεί να... να ζήσουν έστω σε ένα κοινόβιο θες το μακρονήσι το μακρονήσι ρε αδερφέ αλλά να, μην... να μην ξυπνάνε το πρωί και να ακούνε το Στουρνάρα το Σαμαρά, τον Αριστερό κουρέλι και όλη αυτή την παρέα ξέρω εγώ τι να σου πω <Τομείς> για σκεφτείτε τώρα ρε παιδιά <Τομείς> μαντρώστε μας κάπου να τελειώνουμε Αχ μη μου λες τέτοια Έχουμε και υπουργό κεφαλογιάδη ναι. Η κοπέλα με την μπουργα Πήγε στον Πλιάτσικα Όχι άλλο Πλιάτσικα Αλλά ροκά ροκάρι Υπουργό του ριζί μου ε, Αχ απλά Δεν πέταξε το Βίζο Όξο Γιατί στους Τούρκους πέταξε τον Βίζο Όξο Είχε αληθωρίσει ο Τούρκος ο Ταλέπορος να πούμε Πήγε απλά ντυμένη Και φωτογραφήθηκε με το φίλι Ποπλιάτσικα ο Φίλιππος Πλιάτσικας, μην ξεχνάτε ότι είναι ο ροκ παναστάτης της ε, περίοδου Πασόκ so <laughs> Κάθε περίοδος έχει και το, τον επαναστάτης, ρε Δεν κάνουμε τώρα. Like mm -hmm. Είναι από τα ωραία που ε, είχαν κάνει οι αντιξουσιαστές είχαν κατέβει σε μια πορεία στη... Τα εξάρχεια και στο πανό μπροστά είχαν το, το όχι άλλο πλιάτσικα. Αυτά είναι από τα έξυπνα. Όπως από τα έξυπνα ήταν μια φορά εδώ που γινόταν μια απορία. Στο τέλος ήταν κάμια δεκαριά, 7, 8, 10 αντιεξουσιαστές και κατέληξε σε μια εκκλησία. Όπως την εκκλησία λοιπόν ήρθαν και οι, γινόταν ένας γάμο και κατέβηκε ο γαμπρό, οι εκεί Και φτιάξανε εκείνη την ώρα ένα ωραίο σύστημα <Τι> Όχι στη βία των πεθερικών Χαμογέλασαν <Τι> και νιόνιμπι. Αυτά είναι από τα ωραία <Τι> <Τι> Κυρία μου, κυριέ μου Χάστα λαβιτόρια σέμπρε Σέμπρε, σέμπρε <Τι> Χάστα λαβικτόρια Λαβικτόρια μπίκαμ, μπέκαμ Χάστα λαβικτόρια μπέκαμ Αλέξη Φόρεσε τη φανέλα του Τσάβες σε τουρνουά ποδοσφαίρου ο Αλέξης Στη μνήμη του θανότα ηγέτη της Βενεζουέλας Λοιπόν Και είχε μήνυμα Ο Τσάβες πέρασε από εδώ Παπαπαπαπα πα, πα, πα, πα, πα. Φιλικό τουρνουά λοιπόν Και ε, Η ομάδα Η Χάσταλα Βεκτόρια Σχέμπρε Επικράτησε της Βενσερέμος Και βέβαια ο Αλέξης τη φανέλα του χάστα La Victoria Beckham ή La Victoria πως τη λένε την άλλη που είχε εκεί τα αγγελούδια, Secret Secret, τι λένε ρε παιδιά, για βοηθήστε εσείς η, η Lifestyle La Victoria Secret you τα αγγελούδια που είχε εκεί τα ξεβράκωτα, πως τη λένε Μουρήστε ναι, έτσι τι λένε μου λέει εδώ ένας ενημερωμένος Και το χάσταλα Victoria Secret Η Μπέκαμ το έγραψε η φιλόλο, ο φιλόσοφος Ναόμι Κάμπελ Γεια <Κι> σου <Κι> Αλέξη Αλέξη πάντως πρώτη φορά στην ιστορία Σε... Στην ύπαρξη δηλαδή του ανθρωπίνου είδους Εκδρομή Δεκαπενταμελούς Κρατάει τόσα πολλά χρόνια και θα κρατήσει ακόμα. Εδώ είναι δηλαδή, όχι θα κρατήσει. Είναι να σου λέω δηλαδή. <Κι> Α, τι μα περιμένει, τι τραβάμε εμείς με την εκδρομή, <Κι> άσε σου λέω. <Κι> Εν ήθελα να κουβεντιάσω με κανένα νέο, ξέρω εγώ, 20 κοσάρι, 25 <Κι> να μου πει την άποψή του, ας πούμε, για... τι άποψη έχει για έναν αριστερό. Δηλαδή, Α, να ρωτήσω ε έναν εικοσάρι, εικοσπεντάρι, ας πούμε. Όταν λες αριστερό, τι, ποιος σου έρχεται στο μυαλό. Ο τσίπρας ξέρω, ο κουρέλις. Να ρωτήσω μετά έναν σαραντάρι. Τι, ο, τι σου έρχεται στο μυαλό. .am. Μετά να ρωτήσω έναν εξιντάρι. Τι σου έρχεται στο μυαλό. Μετά να ρωτήσω έναν ογδοντάρι. Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς αριστερός. Αν δω πια θα είναι διαφορά Αν μας ακούτε και έχετε τις ανάλογες ηλικίες Τινάξτε μας ένα τηλέφωνο Μά, δεν νομίζω Ας τα λάβει η φιτορία 10 βάλα Έτσι φίλες το γυρίσουμε να πούμε στο καθαρόαιμο life and style να τελειώνουμε και καθόμαστε καθόμαστε και καλά μου ποφίλος Κυρία μου και κύριέ μου η τελευταία είδηση που σας έχω βγάλτε τα δάχτυλά σας να τα γλύψετε δεν σας λέω τίποτα άλλο δήλωση του Μπουμπούκου του Γεωργιάδη ο Φέρει ευθύνη ποιους ψηφίζει και υφίσταται τις συνέπειες. <Τι> δηλαδή, πρόσεξε τώρα, τι άλλο να σου κάνει. σούκοψε τα φάρμακα, σούκοψε τα νοσοκομεία, σού κο... έκοψε δουλειές από χιλιάδες ανθρώπους, σε ξεφτυλίζει με την παρουσία του, σε βρίζει από πάνω, σε βρίζει διότι αυτό είναι βρισιά, έτσι. Μεγάλε Εσύ Παρακαλώ Μπράβο Μπράβο Μπράβο Σωστά Πολύ σωστά λοιπόν Και όπως γράψαμε στο άρθρο Λοιπόν Εμείς επιμένουμε να τον χαρακτηρίζουμε Μπουμπούκο Λοιπόν άντε μωρά τόπο μπουμπούκος δεν έγινε τίποτα και να υφιστάμεθα αυτά που, υφισ... που περνάμε κυρία μου και κυριέ μου διότι το επικοινωνιακό κόλπο είναι πια σε πλήρη ανάπτυξη ορίστε τάκο δυο λες με μια πίκραω Έτσι. Να σε καλά. Σου θα Έλα, καλή. Γεια σου, ρε, φίλε, Γεια σου να δούμε. Γεια σου. Είδε τη μαύρη αλήθεια που σου λέει ο, ο μπουμπούκος Λοιπόν, δεν σου λέει στα είσαι ότι είσαι. Ναι, ορίστε. Πολύ ωραία παρατηρία ένα φίλο εδώ τηλεακροατής Από το 2002 ξέρω εγώ είχαμε τον Κινέζο Μετά είχαμε το πως τον λέγανε το δάμαλο το... Το... Το... Κο... Κολλάνε τέτοια ρε παιδί μου Μετά είχαμε τον Τζέφρι Μετά είχαμε τώρα έχουμε μπουμπούκου τι έχουμε να πούμε Και είδες Ε, τι ωραία να πούμε Βάζοντας μπροστά όπως λέει ο τηλεακροατής Εδώ ένα μαλάκα κουλαντρίζεται η κατάσταση Α, τι να σου πω Δεν ξέρω το μόνο το οποίο μπορώ να σου πω είναι ας σας αφιερώσω ένα ωραίο τραγούδι. Άμα θέλετε ανοίξτε τα ραδιόφωνα να τα ακούσουμε παρέα για να γυρίσουμε να κλείσουμε. See Το και στο τσίρνες ξημέρωσες θεζόνες Και πι no negli, focracife, σο derbe, derbena adar, tron erná, Τιρώ. Ήδη. Τιρώ. Τιρώ. Ήδη. Έφεσο δερβέναγα. Δε σάρκα τα γιάρενα. Δε σάρκη και άρτα. Έφεσο δερβέναγα. μου και κύριοι τέλος για σήμερα. Αυτά ήταν. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Εμείς Να σας ευχαριστήσουμε πολύ Για την υπομονή σας, για την ακρόαση Για τις πολύ ωραίες παρατηρήσεις σα Και να ευχηθούμε να είσαστε πολύ καλά πάντοτε Για και χαρά σας I remember Everything What have I become My sweetest friend. Everyone I know Goes away in the end And you could have it all My empire of dirt I will let you down Εκατόν 1,5 FM STER.